Εφόσον θέλουμε, λέγαμε την άλλη φορά, να κατανοήσουμε τον Ελίτη, επήγει να στραφούμε προς την ανέκαθεν αποθούμενη πλευρά του, εκείνη που άπτεται τη μορφοδοξία του. Ιδάλω, τα κατεξοχήν λυρικά επιτεύγματά του, οι τύψει, το φωτόδεντρο, το μονόγραμμα και τα ηλεγεία, συμφείρονται με τα υπόλοιπα, χωρί κλιμακώσει και διακρίσει. Είναι καιρός να ανακτήσουμε τον ελίτη από τη δημοσιότητα που τον κατακάλυψε και να τη τον επιστρέψουμε μίζωνα λυρικό ποιητή. Απαιτείται προς τούτο μεθοδική προσέγγιση και εν τέλει απρόσκοπτη από ιδεολογήματα ανάγνωση της κατορθωμένης, που θα λέγει ο Σκελιανός, ποιησής του. Όχι πια των επιμέρους συνθέσεων, αλλά του έργου του εν συνόλου. Θεωρητικά μπορεί να μας διευκολύνει κατά τη η κριτική Όση και όπως υπήρξε Καθώς ενέκυπτε σε ένα προς ένα τα έργα του ελίτη Συγκομίστηκαν άφθονα τα στοιχεία που θα προσκομίζαμε μαζί με άλλα εκτός κειμένου τεκμήρια, για να αποδείξουμε ότι είναι τόσο σημαντικός ποιητής, όσο παραδέχονται όλοι. Όμως, η θριαμβική έκβαση των περιπετειών της κριτικής, δηλαδή η κοινή πεποίθηση ότι ο ελίτης είναι μίζον ποιητής, θεμελιώθηκε στην παράκαμψη αφενός της μορφοδοξίας του, αφετέρου τη ουσιώδους πολιτικής κριτικής. Πρόκειται άλλωστε για την ίδια παράκαμψη κατά βάθο και αξίζει να δούμε ορισμένες επικλοκές της, ιδιαίτερα κρίσιμες. Αξίζει να δούμε από ποιους δρόμους δεν θα οδηγηθούμε ποτέ στο συμπέρασμα, όχι στην αναλώσιμη πεποίθηση, στο έλογο συμπέρασμα, ότι ο ελίτης είναι μίζων ποιητή. Όλοι αυτοί οι παραπλανητικοί δρόμοι, ας το πούμε εξ αρχής, ξεκινούν από την παγίδα μιας διπλής συνεκδοχής. Κι αν είχαν συλλεγεί πράγματι, άπαντα τα ευρισκόμενα τεκμήρια της μεγάλης αξίας του ελίτη, πάλι δεν θα αρκούσαν. Γιατί, γιατί ένας μίζων ποιητής είναι κάτι περισσότερο από σημαντικός. Επιπλέον, μιλάμε για μίζωνα ποιητή και εννοούμε μίζων έργο, ή μήπως υπάρχει κάποια λεπτή διαφορά. Ένα έργο είναι μείζον όταν οι κορυφαίες στιγμές του αποτελούν τεκμήρια των συγνά άδειλων ω χθε δυνατοτήτων της γλώσσας, όταν στοιχειοθετούν επιτεύγματα στον τομέα της φόρμας, όταν παράγονται χάρη στη συνήχηση μιας πολύ προσωπικής αλήθειας με μια αντικειμενική μουσική, αυτήν που συνήθως ονομάζουμε ιστορία. Ένα μίζον έργο έχει πάντα δύο όψεις. Αν το δούμε μόνο του, φαίνεται να αναπτύσσεται γύρω από κάποια κρυφή αιμονή, να την αναδιατυπώνει ολοένα, όσο ότου η διατύπωσή της ή μάλλον η πλοκή των κατακαιρούς διατυπώσεων καταλήξει να αποκαλύπτει μια αναθέατη, αλλά ουσιώδη όψη του κόσμου. Αν το δούμε προβεβλημένο στο παρελθόν του, τροποποιεί τον κανόνα των μιζώνων έργων που προηγήθηκαν, ώστε το νέο έργο να λάβει την ευσταθή θέση του ανάμεσά τους. Τέλος, το μείζον έργο, είτε για τον ελίτη πρόκειται, του οποίου το έργο προδήλως ολοκληρώθηκε, είτε για το σολωμό πρόκειται, του οποίου το έργο φαινομενικά μας παραδόθηκε συντετριμένο και λοιπές, σε κάθε περίπτωση το μείζον έργο είναι κατά βάθο ολοκληρωμένο και επομένως υπερβαίνει το σύνολο των έργων στα οποία διαχωρίζεται. Ξαναδιαβάζοντας περαιτέρω το έργο του Ελίτη, αναζητάμε από ενδεδειγμένο δρόμο απάντηση στο ερώτημα «Τι σημαίνει μίζων ποιητή. Θα βρούμε οπωσδήποτε τον πυρήνα αυτής της απάντησης. Αν όμως θέλουμε πλήρη απάντηση, πρέπει να θυμόμαστε ότι το ερώτημα που μας μεταφέρει από το μίζων έργο στον μίζωνα ποιητή του, πρώτον δεν εγγύρεται εκτός χρόνου. Στην ουσία ρωτάμε πάντα γιατί ένας ποιητής είναι μίζον ή έστω σημαντικός για μας, σήμερα. Δεύτερον, δεν εγείρεται εκτός ποιησης. Επομένως, με τη σειρά μας και επίγει να αποφασίσουμε ποια ποιηση γράφεται σήμερα τόσο καλά, ώστε να υποδέχεται τι συνεχίσει του ελίτη μεταξύ άλλων και να τι μετατονίζει στην κλίμακα του δικού μας μέλλοντος. Ποια ποιηση διασώζει τη μονάδα μετρήσεως, ας πούμε. Τρίτον, δεν εγείρεται εκτός ήθου. Και εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζονται σχόλια. Τηρουμένων αυτών των προϋποθέσεων, ο δρόμος που ακολουθούμε είναι σπυροειδή και ουδέποτε μας απομακρύνει οριστικά από την πίεση του ελίτη, οδηγώντας μας προς τον ορίζοντα μιας άχρηστης γεννήκευσης. Θα ξαναβρίσκουμε τον μείζον αλληρισμού του ελίτη, κάθε φορά, υψωμένο στη δύναμη ολοένα ευρύτερων συμφράσεων καθώς μάλιστα προχωρούμε, θα αποκαλύπτεται κάτι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα του ποιητή που διαβάζουμε. Γιατί ουσιώδες μέρος του ορισμού κάθε καλού, μάλλον μίζωνος ποιητή, είναι ότι το στυλ του αποδεικνύεται ανεπανάληπτο. Καλά ως εδώ, αλλά στις συμφράσεις που λέγαμε, αντιστοιχούν στερεότυπα που θα πρέπει προηγουμένως να συντριβούν. Κάθε ποιητή είναι αρκετά ματαιόδοξος ώστε να ονειρεύεται τη μέγιστη ακρόαση, μόλον ότι η απεσιοδοξία τη σκέψη την αποκλεί. Συχνά, λοιπόν, λαμβάνει αθελά του έστω υπόψη μιαν υπόρρητη, διάχυτη, αλλά επίμονη παραγγελία. Δεν θα ήταν όμω άξιο λόγου, αν δεν φιλοδοξούσε ταυτοχρόνω να τροποποιήσει τη συνθήκη ακρόαση να βελτιώσει το γούστο, να αφήσει το δικό του σημάδι πάνω στην ομογενοποιημένη επιφάνεια της κοινή αντίληψης και να την ανατρέψει εν τέλει. Ειδικά στο Άξιο ο Ελίτης ρυψοκινδύνευσε πολύ κοντά σε ένα εθνικό α το πούμε ιδίωμα και χρησιμοποίησε ως πρώτη ύλη τη εργασίας του τους κοινούς ολιστήρους τόπους της και της διαχρονικής ύπαρξης του γένου είναι προφανής η φιλοδοξία του εκεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων αλλά και η αντίρροπη φιλοδοξία να αναχωνεύσει ένα σύστημα κοινώς παραδεδεγμένων αξιών στο προσωπικό του ρεπερτόριο. Εν πάση περιπτώσει ο ελίτης μπορεί να είναι μείζον ποιητή υπό τον όρο της συγγραφής του άξιονεστή, όχι όμω λόγω του άξιον εστή, ούτε βέβαια λόγω της απήχησης του έργου. Η ευρύτερη ακρόαση υπήρξε ευεργετική, όπως και η μείωση του αναλφαβητισμού, άλλωστε. Περισσότεροι άνθρωποι άνοιξαν τα βιβλία του Ελίτη όταν η ποιησή του τραγουδήθηκε. Όμως αυτό το παλιό διαφωτιστικό νανούρισμα σηκώνει συζήτηση, γιατί το άξιο του Ελίτη και το άξιο του Θεοδωράκη είναι δύο διαφορετικά έργα. Τα ποίηματα έχουν το ρυθμό τους. Ο Σούμπερτ και ο Μάλερ ανήκουν στην ιστορία της μουσικής. Μίζον θεωρείται, μαθαίνουμε, ο ποιητής που μεταξύ άλλων καθηκόντων του με ρίμνα, με πόνο και στοργή για τη γλώσσα. Όμως ο συγγραφέας που για λόγους αρχής υποτίθεται δεν θα ρυψοκινδύνευε στα όρια της γλώσσας του, τα παντός όρια, ακόμη και τη συνακρόαση, τους νέους ήχους που παράγονται καθώς η γλώσσα του συνθήρεται με άλλε γλώσσες, ήχους ενδεχομένω απειλητικούς ή ο ποιητή που δεν θα ριψοκινδύνευε για λόγους αρχής, θα έμοιαζε με παιδί που αγαπάει τη μητέρα του για λόγους αρχής, δηλαδή με ψυχοτικό τέρας. Ο ελίτης στα ποίηματά του ουδέποτε καθυλώθηκε και απεδείχθη μίζων λόγω των διακριτικών μετακινήσεών του κατά μήκο του πλήρους φάσματος. Στα πεζά του αντιθέτως, ιδεολογικοποίησε έναν αδρό αναγωγισμό, που τον οδηγούσε από τα ξακουστά ονόματα στις μακεδονικές ψυχές και τούμπαλοι. Αλλά τα πεζά του, δυστυχώς, αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδοσίας των εκάστοτε παραναγνώσεων του ποιητικού έργου του. Ένας καλός ποιητής, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει να προτείνει κάποια τελική αλήθεια, μόνο να ανανεώσει την έμφαση με την οποία ματέως αναζητούμε την αλήθεια, δοκιμάζεται στο συμβολικό πεδίο, προφανώς, όμως δεν είναι ο ίδιος σύμβολο, μόλον ότι συχνά η ρητορική των ποιημάτων του τον προϋποθέτει σε ρόλο προφήτη. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να αυτοπροταθεί ω μύθο. Η κυκλοφορία του μύθου ενό ποιητή είναι ζήτημα πολιτικό, διάχυση και επανάληψη μια εμπορευματοποιημένη πληροφορία. Και η βιογραφία του είναι δυνατό να εκθρέψει μια αναδιακρισία που αποτελεί στοιχείο του νέου πολιτισμού και μα παρασύρει εκτό τη ποιήση ενώ αυταπατώμεθα ότι εισδύουμε στα βάθη τη. Μεγεθύνοντα ιδιωτικέ λεπτομέρειε, κρυφοκοιτάζοντα εικόνε, υποτίθεται πως οικειωνόμαστε το έργο. Όμως η λίγο-πολύ ενιαία συμπεριφορά του συγγραφέα, γεγονός αναντήρητο αν δεν θέλουμε να δώσουμε στον κινησμό αυτόν αφορικό άλοθη, συγκροτείται δια του ίδιου πάντοτε ήθου. Γι' αυτό ακριβώς είναι αδύνατον να ερμηνευθεί με αναγωγισμός. Εικόνες από τη δράση του λυρικού εγώ, που αναμεταδίδονται ευθέω στην επιφάνεια, θα μπώνουν το γούστο, Συσκοτίζουν την κρίση και αχρηστεύουν τα ποίηματα. Και η διακηρυγμένη από τον ίδιο τον ελίτη, μετατόπιση του ενδιαφέροντός του από την αγορά σε μια απόχρωση του ΜΟΒ, διατυπωμένη εκτός λυρικού πεδίου, θα καταδικαστεί ως πολιτική δήλωση χωρίς σάλωθη Αυτό το σύνολο παρεξηγήσεων, που συνιστά τη φήμη ενό ποιητή, όπως έλεγε ο Ρίλκε, εμποδίζει να ανακτήσουμε το έργο του όχι όμως πλήρως, όχι για πάντα. Εμπροκειμένου, διαθέτουμε το έργο για αντιρώπιση και διαθέτουμε και ένα πλεονέκτημα. Υπό τον όρο ότι η ποίηση κάτι μας λέει και ότι καλλιεργούμε αδιάλειπτα το γούστο μας, ο ελίτης δεν είναι δύσκολος ποίητης. Το είδος της πίεσης που γράφει δεν δοκιμάζει την αντοχή και τα όριά μας. Γενικά, Κάπως έτσι εννοούμε τη λυρική ποιήση. Επιπλέον, η ποιήση του ελίτη είναι η στιγμή όπου η λυρική ποιήση διεκδικεί την απόλυτη τιμή της. Έχουμε να κάνουμε με το πιο καθαρό δείγμα. Και αυτό διευκολύνει τα πράγματα, αν βέβαια λησμονήσουμε προς τη πω πως η ποιήση ενδέχεται να ανήκει σε ένα πολιτισμό που σβήνει. Και να απευθύνεται πια μόνο στην ελίτ ελίτη όλων των αναγνωστών της, που συμπαρασύρονται και θα εξαφανιστούν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.